Κεφάλαιο Κ Σιγματάφ σελίδα 115 Στίχη 1 έω 5 Απόφαση θανατώσεω του Ισού. 1. Και συνέβη όταν ετελείωσε ο Ισού όλου του λόγου αυτού, είπεν στου μαθητά του. 2. Ξεύρετε ότι μετά δύο ημέρε γίνεται η γιορτή του Πάσχα και ο ιό του ανθρώπου θα παραδοθεί για να σταυρωθεί. 3. Τότε μαζεύτησαν οι αρχιερείς και οι γραμματείς και οι προαιστοί του λαού εις το μέγαρον του αρχιερέως, ο οποίος ονομάζεται ο Καϊάφας. 4. Και συναπεφάσισαν να συλλάβουν τον Ιησούν με δόλων και να τον φωνεύσουν. 5. Έλεγον δε. Να μην γίνει τούτο κατά την εορτήν, για να μην προκληθεί ταραχή στον λαόν.